Όπως ακούσατε, ο τίτλος που θα μπορούσαμε να δώσουμε στη σημερινή ομιλία είναι «Η Χριστιανή Σήμερα» και δίχως να σας κουράζω με άλλους προλόγους, θα εισέλθω στο θέμα μου. Όταν ο χρόνος χριστιανός, αγαπητοί μου, μιλάει για το Θεό, εννοεί λίγο πολύ κάτι που βρίσκεται πέρα μακριά στον ουρανό, άγνωστο, ακατανόητο, φοβερό, απλησίαστο, που απλά το αποδέχεται, χρήσιμο για ώρα ανάγκης, μερικές φορές του αποδίδει και μαγικές ιδιότητες και συχνά επαναλαμβάνει το ανορθόδοξο, πίστευε και μία ερεύνα. Κατά άλλα, αυτή η πίστη στο Θεό δεν επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στη ζωή του χριστιανού. Μπορεί να εκκλησιάζεται μερικές Κυριακές, να έχει στη βιβλιοθήκη του σύγχρονα πνευματικά βιβλία, παλιές εικόνες στο σαλόνι, κάποιο κομποσχίνι στο χέρι, να δίνει και λίγη ελεημοσύνη. Όμως παραμένει ανυπόμονος στο ότι άλλοι δεν είναι όπω του θέλει, Μίζερος για τα χρήματα, βυθισμένος στον ατομισμό, στην καλοπέραση, στο άγχος, στον ανταγωνισμό. Αυτή όμως δεν είναι ζωή εν Χριστώ. Μυρίζει θάνατο. Σε τι διαφέρει ο χριστιανός σήμερα από τον υπόλοιπο κόσμο. Όταν δεν έχει μακροθυμία, πραότητα, χαρά, απλότητα, και κυρίω ταπείνωση. Σημαίνει ότι δεν έχει νιώσει τίποτε από την εν Χριστώ ζωή. Ζωή που ανακενίζει, μεταμορφώνει και ωρεοποιεί τον άνθρωπο και μέσα από τις καθημερινές δυσκολίες. Η ζωή των Χριστιανών, μη καταντά επιβίωση δίχως νόημα, αφού δεν μπορείς να ζεις μόνο για μια σύνταξη ή για ένα δεύτερο διαμέρισμα ή για ένα καινούριο αυτοκίνητο. Δεν καρτεράμε μια ουσιαστική αλλαγή και κινούμεθα έτσι δίχως ελπίδα. Τρέχουμε συνέχεια υφαίνοντας κατά κάποιο τρόπο το σάβανό μας. Η ζωή λέμε και εμείς είναι μαύρη, άχρη, τα ίδια και τα ίδια μοντή, θολή, ρουτίνα. Ο χριστιανός αγαπητή μου πρώτα πρώτα καλείται να σκύψει και να ακούσει τη φωνή του Ευαγγελίου. Του Ευαγγελίου που τον καλεί σε μία συνεχή διακινδύνευση, διακινδύνευση της αυτάρκειας που τον διακατέχει, του πονηρού λογισμού εκείνου που τον κινεί να λέει «Ε, εμείς, δόξα το Θεό». Δεν κάνουμε τα φοβερά και σχρά που βλέπουμε καθημερινά στη τηλεόραση. Η σκέψη αυτή είναι μάλλον δαιμονοκίνητη και ο εφησυχασμός που δίνει δεν είναι ασφαλός καθόλου αγαθός. Δεν θα δώσουμε λόγο στο Θεό μόνο γιατί δεν πράξαμε το κακό, αλλά και γιατί δεν πράξαμε το καλό, δεν αγαπήσαμε τρυφερά την αρετή. Οι ύπουλές παρεκτροπές του εγωισμού, οι ανίκειες συμπεριφορές, οι ύποπτες υπερβολές, δεν εμπεριέχουν την ηρεμία της ταπεινότητος, τον ηρωισμό της υπομονής, την αγάπη της συγχωρητικότητος. Ζώντας έτσι, μην περίεργα να μένουμε τον ερχομό του 21ου αιώνα. Το ειδωλοποιημένο και επενδυμένο με πολλά όνειρα όνια χιλιάδες, θα είναι το αυτό με το 1900 και το 1950. Η τραγωδία του πεπτοκότο Αδάμ θα συνεχίζεται να τους έωνες Η αδιακρισία θα ταλαιπωρεί και τον σύγχρονο χριστιανό σε αυτόθεώσει και αυτομειώσεις και θα τον απομακρύνει από την ευθεία, τη μεσότητα της οδού της αγιότητος. Ο Θεός γνωρίζει τις αδύναμίες μας και πέρα από τις πτώσεις εργάζεται συνεχώς για την ονορθωσή μας. Ο κάθε χριστιανός, παρά τις αστοχίες του, στο βάθος του θα βιώνει την απουσία του αληθινού Θεού. Η τραγικότητά του όμως έγκυται στο ότι παρόλα αυτά δεν αγωνίζεται με λαχτάρα και φιλότιμο για την αποκάλυψη του Θεού στη ζωή του. Νομίζουμε πως τον έχει κερδίσει ένα αντιειρωικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τις ημέρες μας και τον κόσμο μας. Η ταραχή, η πλαδαρότητα, η νοχέλεια και η επιπολαιότητα της σύγχρονης υπερκαταλωτικής κοινωνίας έχει επηρεάσει αρκετά και τη ζωή των χριστιανών σήμερα. Επέρχεται έτσι και επικρατεί, θα λέγαμε, πτωτική σύγχυση που ο χριστιανός βιάζεται πολύ για την όποια κατάκτηση και δεν μακροθυμεί. Δεν υπομένει. Δεν επιμένει στην προσευχή. Θέλει μεγάλα κέρδη δίχως κανένα κόπο και μόχθο. Αυτόν τον πόθο για σύντομη κατάκτηση χαρισμάτων εκμεταλλεύονται βάναυσα πολύ αιρετικοί και στον τόπο μας. Έτσι όπω στον Αδάμ ο άνομος πόθος για θέωση γίνεται ο τάφος του. Έχει ξεγελαστεί πικρά τους ανήσυχους καιρούς μας και ο χριστιανικός κόσμος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι με την ειδονή και τη δόξα. Έχει υποδουλωθεί σε ξένες αγάπες από το θέλημα του Θεού. Έτσι γεννάται το ερώτημα «Ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός» Πώς θα ανακαλυφθεί η πραγματική ταυτότητα και θα φανερωθεί το καθαρό μας πρόσωπο. Χρειάζεται θερμή πίστη στο Θεό, μεγάλη ταπείνωση, αυθορμητισμός, τόλμη, αγάπη, γνώση για την ακριβή κατανόηση της καταστάσεω μας, την αυτογνωσία, τη δίχως περιστροφές και δικαιολογίες παραδοχή της πνευματική μας γυμνότητος. Η υβριστική απάντηση του Αδάμ στο Θεό μετά την πτώση του ότι φταίει η Έβα για το λάθος του και λίγο πολύ αυτός ο ίδιος ο Θεός επαναλαμβάνεται καθημερινά σε διάφορους τόνους από τους σημερινούς χριστιανούς. Τον Αδάμ δεν τον πείραξε ο Θεός. Ο Αδάμ έπεσε γιατί καταστρατήγησε τη θεόσδοτη ελευθερία του. Επέλεξε μόνος του την πτώση του. Σαν τον Αδάμο σύγχρονος χριστιανός, στε και αδύναμος να αντισταθεί στις επιταγές της πονηρής και απατηλής ύλη, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν θέλει. Αυτή η νοθρή θέληση, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δηλώνει περιφρόνηση Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν αγαπητοί μου, ο χριστιανός, κρίνεται συνεχώ. θα υποταχθεί στην υπερηφάνεια ή στην ταπείνωση. Οι συνέπειες της υποταγής αυτής ή εκείνη κατά το Ευαγγέλιο δηλώνουν ζωή ή θάνατο. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Η πτώση του Αδάν σήμαινε απόσπαση από τη σχέση του με το Θεό. Το πρώτο αυτό διαζύγιο αποτελεί ένα τραγικό χωρισμό της ανθρωπότητας από τη θεότητα. Από τη θεότητα που εμπνέεται, φωτίζεται, γαλουχείται και ζωοποιείται. Η διακοπή της σχέσεως οδηγεί τον αποχωριστέντα σε θάνατο οδυνηρό. Δίχως Θεό, η ζωή είναι ανυπόφορη, ανοημάτιστη και αδιέξοδη. Οι σχέσεις με τους άλλους τότε είναι εφήμερες, τυχαίε, κερδοσκοπικές, ανταγωνιστικές τυποτένιες. Οι σχέσεις με τον εαυτό μας γεμάται στο φόβο, στην τροπή, στις ενοχές και τις σκληρότητες. Η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό αποτελεί το πρότυπο όλων των άλλων σχέσεων όταν αυτή δεν ορθοστατεί η σχέση και όλες οι άλλες κλειδονίζονται. Στην αγωνία του άνθρωπο σήμερα να πληρώσει το κενό που αισθάνεται στην ψυχή του από την απουσία του Θεού δημιουργεί συνεχώς καινούργια σχέσεις. Μήπως και μπορέσει να παρηγορηθεί όμως όπως είπαμε δίχως Θεό οι όποιε σχέσεις ματώνουν την ψυχή πιο πολύ και την καθιστούν ανεμικοί και στο τέλος πληρώνει το βαρύ φόρο μιας παγέρη μοναξιά. Αυτό είναι το κόστος μιας, μιας ζωής άθεης, μια ζωής με τον Θεό στο περιθώριο. Οι χριστιανοί όμως επιτρέπεται να βιώνουν αυτό το κενό. Τι συμβαίνει. Φαίνεται πως δεν είναι αληθινή η σχέση τους με το Θεό. Δεν το έχουνε αποθέσει πάσαν τη ζωή τους. Η αποτυχία στη σχέση μας με το Θεό είναι οδυνηρή. Μπορούμε να τη νιώσουμε καλύτερα, αν φέρουμε για παράδειγμα τη διάλυση ενός γάμου ή μιας πολύχρονης φιλίας, πόσο μόνοι τότε αισθανόμαστε. Μερικές φορές ίσως παραχωρεί ο Θεός και αυτές τις δοκιμασίες, για να επανασυνδεθούμε με εκείνον. Για να δούμε και τους άλλους με μεγαλύτερη κατανόηση, ανοχή, συμπάθεια και επιοίκεια. Έτσι, επεξεργάζεται η σωτηρία μας με το να οριμάζει η μετάνοια. Διάβαζα, αγαπητοί μου, πρόσφατα ένα λογοτεχνικό βιβλίο που είχε ένα συναρπαστικό μύθο. Ο ήρωας ξύπνησε... Και κατάλαβε ότι βλέποντας τα μάτια Τον κάθε συνομιλητή του Έβλεπε τι έλεγε Στο βάθος της καρδιάς του Τα λόγια των ανθρώπων Δεν ήταν αληθινά Άλλα έλεγαν τα χείλη τους Και άλλα η καρδιά του. Υποκρισίες Κολακίες Ψέματα Περιστροφές Όλα αυτά που συνθέτουν Τις λεγόμενες δημόσιες σχέσεις σχέσει που δημιουργούν τις λαθεμένες διαπροσωπικές σχέσεις. Ο ήρωας του λογοτεχνήματος κόντεψε να τρελαθεί και να απομονωθεί. Σκέπτομαι πώς μας αντικρίζει ένας χαρισματούχος Άγιος, ο παντογνώστης και κρυφιογνώστης Θεός. Οι χριστιανοί σήμερα έχουν διπλή ζωή. Δεν είναι ακέραιοι, εννοειδείς, η αυτοί πάντα. Ο διχασμός αυτός είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ο χριστιανός δεν μπορεί άλλος να είναι και άλλος να φαίνεται, άλλα να λέει και άλλα να ενεργεί. Αυτή η ηθοποιία, καλή ή κακή, δεν μπορεί να ανήκει σε κανέναν χριστιανό. Η αληθινή κανενα χριστιανο η αληθινη σχεση του ανθρώπου με τον Θεό χαρακτηρίζει και τις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Δεν είναι άλλος ο κυριακάτικος χριστιανός και άλλος ο καθημερινός. Παρατηρείται, όπως και άλλοτε έχω πει, μια ευσεβής μασκοφορία. Μια ερμηνεία της μανιώδου που του ανθρώπου για την τέλεια εξωτερική του εμφάνιση είναι τα φύλλα της οικής για να καλύψει την εσωτερική του κενότητα και γυμνότητα. Στα κρυβότερα και ωραιότερα ενδύματα... Δεν αντιστοιχεί το κάλλος και η τελειότητα του εσωτερικού κόσμου. Ο χριστιανός παρασύρεται στις πολλές βιωτικέ μέρημνες, τυρβάζει περιπολά, αποσπάται στη μερικότητα, απολυτοποιεί το λίγο, το μικρό, αρέσκεται και προτιμά τους απαγορευμένους καρπούς, οι οποίοι του παρουσιάζονται ωραίοι, και ευχάριστη δεν θέλει να διαφέρει δεν θέλει να αγωνίζεται δεν θέλει να μειώνεται η ελευθερία του καθώ λέγει να περιορίζεται έτσι σίγουρα οδηγείται στην αξιοποίηση και προσοχή πραγμάτων δευτερευόντων που τα θεωρεί πρώτα επανέρχεται ο δέμονα της εδέμ. Και προτείνει το γελιστερό που θαμπώνει και όχι το πολύτιμο, το εύκολα βλεπόμενο, το φθηνό, το διαφημιζόμενο, το των πολλών, το παραποιημένο, το μεταχειρισμένο, το αποδεκτό, το καταναλώσιμο. Η απόκτηση αυτή δεν είναι κατάκτηση. Δεν περιέχει γνησιότητα, αγωνιστικότητα, μόχθο υπομονής και αγάπης. Εδώ έγκυται η παραπληροφόρηση, ο αποπροσενατολισμός, η παραπλάνηση στην υιοθεσία δαιμονικού ήθου, ύποπτου, ύπουλου, δόλιου τρόπου προσεγγίσεως του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό δίνονται σφαλερές προτεραιότητες, πλανερές, πλασματικές, αποσπασματικές αλήθειες Ωρεοποίηση της ακοσμίας, απομονωτισμός επικίνδυνος, ναρκισισμός νοσιρός, μετάθεση του προβλήματος, πολυχρωματισμός του κελύφους, υπερβάλλω Έχουμε μια μαγική αντίληψη περί της Εκκλησίας. Εμείς, οι Χριστιανοί, σήμερα, λέμε «Αν έλθει στην Εκκλησία, η δουλεία σου θα πάνε καλά». Μα υπάρχουν χριστιανοί πιστοί που είναι άνεργοι, νέοι επιστήμονες αδιόριστοι, έμποροι πτωχεύσαντες. Λέμε, αν δεν έλθεις στην Εκκλησία θα καταστραφείς. Μα ο Χριστός δεν πίεσε ερχόμενος καμία συνείδηση. Δεν έχουμε το δικαίωμα να απειλούμε, να φοβερίζουμε τον κόσμο πεανίζοντας μάλιστα ένα σκοπό που μιλά για ένα Θεό ανύπαρκτο. Ένα Θεό δηλαδή τιμωρό, εκδικητή, τρομοκράτη, φθονερό, αντίδικο. Ένα Θεό που μοιράζει καλές θέσεις εργασίας, παχυλούς μισθούς, υψηλές συντάξεις, επιδόματα, ευζωία, μακροζωία κτλ. Μοιάζουμε, επιτρέψτε μου να πω, με διαφημιστές νέων προϊόντων ομορφιάς ή συνηγόρους ενός αδικημένου Θεού. Δεν έχουμε νιώσει ακόμη εμείς, οι χριστιανοί, του δίστροπου 20ου αιώνος, ότι η συνηγόρου ενος αδικημενου θεου δεν εχουμε νιωσει ακομη εμεις οι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός που σώζει και δεν σώζεται από κανένα μας. Ο Χριστός είπε «Αν θέλουμε από την καρδιά μας την τελειότητα, ας Τον ακολουθήσουμε». Οι σημερινοί χριστιανοί γίνονται ορισμένε φορές οι αγγελείς, βασιλικότεροι του βασιλέως, με ζήλο ανεπίγνωστο, με σπουδία διάκριτη, με νόθο ιεραποστολισμό. Μα αγαπητοί μου, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν άρρωστοι, φτωχοί οι πιο πολύ, συχνά κυνηγημένοι, ανήμποροι, καταφρονεμένοι, δεν τους έπιανε το μάτι σου. Ο Χριστός δοξάστηκε στο Γολγοθά. Ο πόνος είναι συνοδοιπόρος μας στη ζωή. Το σύμβολο του χριστιανισμού είναι ο σταυρός. Δεν επιτρέπεται η παραπληροφόρηση. Στην εκκλησία μέσα συνεχίζεται. Εν υπάρχει ο πόνος, αλλά έχει νόημα, έχει διέξοδο, οδηγεί σε ανάσταση. Δεν έχουμε το δικαίωμα ως ορισμένοι υποψήφιοι πολιτικοί να ξεγελάμε τον κόσμο, υποσχόμενοι επίγειους παραδείσους. Ο Χριστός είπε ότι θα έχουμε στον κόσμο αυτό θλίψη. Δεν μακαρίζει όσους χασωμερούν στα γέλια. Επιθυμούμε και δημιουργούμε ένα νεοχριστιανισμό στα μέτρα μας, στις ανάγκες μας, άκοπο, άμοχθο, πρόχειρο εύκολο, δίχως κανένα κόστος, αντιασχητικό, τελικά αντιευαγγελικό. Σε αυτήν την προοπτική, η Θεία Λειτουργία στον Ναό είναι μια απλή ακρόαση των λεγωμένων, μια θέαση των τελουμένων, που θα μπορείς να την παρακολουθείς πιο ήσυχα και από την πολυθρόνα σου στο σπίτι, από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Δεν είναι θυσία, συμμετοχή, εγρήγορση επί το Αυτό, πάντων των αδελφών συγκοινωνούντων και θερμά δεωμένων. Πρέπει όμως να αναφέρουμε πως η ποιότητα και η γνησιότητα των σημερινών χριστιανών είναι αποτέλεσμα και του ελιπού έργου των κληρικών και του υποτονικού ή παρατονισμένου κηρύγματος των ιεροκυρίκων όταν μας ενδιαφέρει κύρια η διαφήμιση του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας, όταν πρωτεύοντα ρόλο της ενορίας έχει το ετήσιο ποσόν εις πράξεων του παγκαρίου ή του κοιτίου αγιογραφίσεως και όχι η πρόσχαρη συμπαράσταση ψυχών, η ουσιαστική βοήθεια προβληματισμένων νέων με τα θεία μυστήρια, με συνεχή διάλογο αγάπης και έντονης προσευχής. Όταν το κήρυγμα της Εκκλησίας, μας, της Εκκλησίας μας δεν είναι καθαρά θεολογικό, σε μια ορθή ανθρωπολογία δεν τονίζει τη μετάνοια και τη σωτηρία, αλλά αρέσκεται στον φλύαρο προσωπικό σχολιασμό της επικαιρότητος με στον φόδις εκφράσεις, βερμπαλισμούς και αρές. Αν εμεί πρώτοι μιλάμε για Θεό εκδικητή. Τότε τι φταίνε οι χριστιανοί μας. Δεν βοηθάμε έτσι, τους θέλοντας οθύνε και οι επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη, όχι μόνο όταν το έργο των κληρικών γίνεται πλημελό, αλλά και όταν παρουσιάζεται διαφημιστικά και όταν δεν είναι σε στέρεη θεολογική βάση και έκφραση και μας ενδιαφέρει, η, η επικρότηση και η επιβράβευση. Στη δύσκολη εποχή μας γίνεται από πολλούς πολλής λόγος για τον δαίμονα. Ένας αγιορείτης γέροντας έλεγε ότι ο δαίμονας δεν παρουσιάζεται στον κόσμο γιατί οι κοσμικοί, οι κοσμικοί ποιούν τα έργα των δαιμόνων και δεν χρειάζεται. Υπάρχουν σήμερα αδελφοί μου άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαίμονες και μιλούν γενικά περί του κακού ως ιδέας. Υπάρχουν όμως και χριστιανοί που υπερτιμούν και δίνουν μεγαλύτερη σημασία και αξία στο δαίμονα. Συχνά όλα αποδίδονται εύκολα και αμέσως στο δαίμονα ω αν ο άνθρωπος καμία ευθύνη για την πτώση του και την αμαρτία του. Ίσως και στο θέμα αυτό το κήρυγμα να μην έχει μια ορθή τοποθέτηση με την πληθωρική δαιμονολογία, αντιχριστολογία και νοσηρή εσχατολογία, ώστε οι χριστιανοί να έχουν λιγότερη ευθύνη. Η Αγία γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν τον δαίμονα ως πηγή του κακού. Η ευθύνη του ανθρώπου έγκυται στην αποδοχή ή απόρριψη του κακού. Ο Θεός δεν είναι υπέτειος κανενός κακού στον κόσμο. Ο Χριστός ήλθε η να λύσει τα έργα του διαβόλου κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Το ασκητικό κατόρθωμα κατά τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι έχει τη δύναμη να συνδράμει τον Χριστιανό, να ξεπερνά τις δαιμονικές πλεκτάνες με την εγκράτεια, την προσευχή, την ταπείνωση, τη μυστηριακή ζωή και τη θερμότερη αγάπη στο Χριστό. Εντός των χριστιανικών κοινοτήτων, ο ανέστιος, ο ανέραστος, ο αφιλόξενος, ο απομονωμένος και ταλέπορος άνθρωπος ζητά να θερμανθεί από την αγάπη και την αλήθεια. Ανερχόμενος συναντήσει τη δική μας απροθυμία, αφιλοξενία και αδιαφορία, την κόποση, την αναβολή, την αδιαθεσία και αναποφασιστικότητα, τότε θα είναι τραγικό και για μας και για εκείνον. Αν δεν έχουμε φως και χαρά, βίωμα και ζωή, τι να προσφέρουμε. Τ' άλλα τα βρήκε αλλού και ίσως καλύτερα. Αν εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε τη χαρά της προσωπικής συναντήσεώς μας με τον Χριστό, τότε τι νόημα έχει η αναγραφή της χριστιανικής μας ιδιότητας στην ταυτότητα και να τυπικό εκκλησιασμός. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, πως αν δεν γνωρίσουμε τι μας έπλασε ο Θεός, δεν θα κατανοήσουμε τι μας έκανε η αμαρτία. Αν δεν γνωρίσουμε το φως της χάριτος, λέμε ότι είμαστε καλά και στο ημίφος. Στο φως αποκαλύπτεται η πραγματικότητά μας. Μέσα στο φως θα αποκαλυφθεί η αλήθεια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, που νομίζουμε που θα θέλαμε να είναι. Η Εκκλησία είναι μία μητρική αγκάλη που όλους θέλει να σώσει αν θέλουν να σωθούν. Δεν είναι θεσμός, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι παράταξη, δεν είναι σύστημα, δεν είναι μέρος. Η Εκκλησία δεν δικάζει, δεν τιμωρεί, δεν ψάχνει για οπαδούς, δεν μετασχηματίζεται, δεν διαιρεί. Δεν κουράζεται, δεν ξεκουράζεται, δεν ανησυχεί να πείσει αποστομωτικά, να υποδουλώσει και να κατατροπώσει κανένα και ποτέ. Και προσέξτε το παρακαλώ. Οι χριστιανοί σήμερα αγαπητοί μου, πρέπει να γίνουμε οι άνθρωποι των καθαρών βιωμάτων. Να μιλά πιο βροντερά η ζωή μας η ίδια από τα πολλά λόγια μας. Να μην με προπαίτεια απαιτούμε το θαύμα. Να μην βιαζόμαστε στην προσευχή, να ακούμε και τον άλλο, όποιος κι αν είναι. Να υπομένουμε την αντίδραση, την αντίσταση του άλλου, να συνεργαστούμε με το Θεό. Εμείς θα του δώσουμε τον εκούσιο κόπο μας, την άσκηση, και εκείνο τη χάρη του και το έλεός του, αφού πάντοτε η σωτηρία του ανθρώπου είναι συνεργία αθίας χάριτος και ανθρώπινης ενέργειας. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατοικών Θεού και ο σκοπός της δημιουργίας του είναι η θέωση. Η αποστολή της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του κόσμου. Τα μυστήρια της Εκκλησίας αγιάζουν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο, ο οποίος καθαριζόμενος φωτίζεται και θεώνεται. Αυτή είναι η ορθόδοξη θεολογία, η ανθρωπολογία, η εκκλησιολογία και η ασκητική της Εκκλησίας μας. Μην ψάχνουμε για άλλους ατραπούς, όταν μία είναι η οδός της σωτηρίας, της Θεόσεως και της τελειότητος. Ο Επίσκοπος Λεόντιος Κύπρου γράφει πως ο άνθρωπος παιδαγωγείται με τρεις τρόπους. Τη συνείδησή του που τον διδάσκει, το Ευαγγέλιο που τον φωτίζει και τους Αγίους που τον παραδειγματίζουν. Στην εποχή μας οι πολλοί άνθρωποι έχουν αμβλήνει τη συνείδηση έχουν λησμονήσει το Ευαγγέλιο και στη θέση των Αγίων τους λαμπρούς αστέρες του νοητού στερεώματο έχουν αντικαταστήσει με αστέρες του Πεδοσφαίρου του Πενταγράμμου, του Κυματογράφου και της Τηλεοράσεως. Στους Χριστιανούς παρουσιάζεται μερικές φορές μια μεγαλύτερη προσοχή και αφοσίωση και προσέξτε το παρακαλώ σε σύγχρονους γέροντες από μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Το φαινόμενο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πίσω από τη λεγόμενη γεροντολογία κρύβεται μια λανθασμένη αγωνιστικότητα που θέλει έτοιμες και σύντομες λύσεις από θεωρούμενους χαρισματούχους γέροντες. Ακόμη και από τους πράγματι ανθρώπους του Θεού δεν πρέπει να έχουμε συνεχείς απαιτήσει για απαντήσεις τη καθημερινής ζωή και να μην ασκούμεθα, να μην μελετάμε το Ευαγγέλιο και τον μυροβόλωση να να μην ζούμε τη μυστηριακή ζωή, την προσευχητική νύψη, την καθαρή και συνεχή εξαγόρευση των ατοπιμάτων μας στον πνευματικό μας Πατέρ. Ο άνθρωπος του Θεού, ο σοφός και διακριτικός γέροντας, δεν δίνει έτοιμε και γενικές συνταγέ, αλλά βοηθά και μπνέει την κλίση του πιστού. Του γίνεται φωτεινό παράδειγμα και του πιστοποιεί με την ίδια τη ζωή του ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ανεφάρμοστο. Ο πνευματικός καθοδηγητής συνδέει τους ανθρώπους με τον Χριστό κυρίω και όχι με τον εαυτό του. Καλείται να είναι διδάσκαλος απλανής και πνευματοφόρος τους λόγους με τους οποίους θα πρέπει να συμφωνεί και η ζωή του. Η τάση ορισμένων χριστιανών αναζητήσεως μεγάλων ονομάτων γερόντων που προγνωρίζουν και προβλέπουν και η κρυφή ενίοτε ίηση ότι συνδέονται μαζί τους δεν είναι ταυτισμένη με την πατερική γραμμή που μιλά να αρκούμεθα στους πνευματικούς που μας οδήγησε ο Θεός κάτω από το Άγιο Πετραχύλι τους και την ταπεινότητά τους και που μπορούν ασφαλώς να μας οδηγήσουν στη σωτηρία μας. Η σωτηρία έρχεται και διαμέτριων και συνετών πατέρων. Μη λοιπόν ειδωλοποιούμε τους γέροντες και τους αποδίδουμε μαγικές ιδιότητες. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς το μαθητή του Τιμόθεο, γράφει προς όλους τους διδασκάλους και πνευματικούς καθοδηγητές της Εκκλησίας. Τύπουος γίνου των πιστών, εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πίστη, εν αγνία. Λέγοντας αυτά, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, μόνο από αγάπη και πόνο δεν θέλω να σας στεναχωρήσω και πολύ περισσότερο να σας κουράσω και να σας απογοητεύσω. Δεν είναι καθόλου στις προθέσεις μου και δεν είναι ο λόγος αυτός της εδώ παρουσίας μου. Παρακαλώ και πάλι προσέξτε με. Αντιλαμβάνεστε όμως όλοι καλά ότι το να σας κολακεύω και να με κολακεύετε δεν ωφελεί κανένα. Γνωρίζω καλά ότι η αγάπη σας στο Θεό σας έχει συναγμένους όλους εδώ σήμερα. Ότι ο καθένα σας στο πόστο του κάτι προσπαθεί και κάτι καταφέρνει με τη βοήθεια του Παντοδυνάμου Θεού. Ας Τον ευχαριστήσουμε εγκάρδια και αζητήσουμε ζητήσουμε συγνώμη για τις ελήψεις μας. Όμως, θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι πολλά ακόμη μπορούν να επιτευχθούν. Αξίζει να αγωνιστούμε. Δεν το νομίζετε. Το να, προτιμάμε στην πνευματι... το να προχωράμε στην πνευματική ζωή με βήμα σημειωτών δεν κερδίζουμε τίποτε. Είναι και για μα τα Θεία Δώρα. Το να σχολιάζουμε την πνευματική ζωή στα σαλόνια στα βροπόδι και να μην τη βιώνουμε είναι κρίμα. Το να καθυστερούμε στους πρόποδες ενός βουνού αρετής και να μην ανεβαίνουμε στην κορυφή του για τη θέα του Θεού είναι ανόητο. Είμαστε πλασμένοι όλοι για πολύ ανώτερα πράγματα. Ας μη σπαταλάμε τη μικρή ζωή μας στα μικρά. Οι χριστιανοί σήμερα μπορούν αν ζητούν μπορούν άνετα να ζήσουν ορεότερα και η χάρη και η χαρά τους να συγκινήσει και ενθουσιάσει τόσους απαρηγόρητους γύρω τους ανθρώπους. Οι χριστιανοί σήμερα έχουν και στο παρόν και στο αύριο να παίξουν ένα σημαντικό οπωσδήποτε ρόλο κατά τη σκέπη της Αγίας Μητέρας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας που η ουράνια παραμυθία της μα ευλογεί, στηρίζει ενισχύει και αγιάζει στον ταπεινό μας αγώνα με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων που βάδισαν επί είκοσι αιώνες τον ίδιο ακριβώς δρόμο και μας βεβαίωσαν τη γνησιότητά Του, την αληθινότητά Του και μας πρόσφεραν το βίωμα μιας καινής βιωτή που έχει τη δύναμη να ξεπερνά το φόβο του θανάτου και οι καθημερινές αδυναμίες να γίνονται δύναμη, απαντοχή και ελπίδα». Πριν τελειώσω με την ευχή του του ήθελα ένα πολύ μικρό κείμενο να σας αναγνώσω ως απάντηση στα πρόσφατα γεγονότα που λυπούν και θλίβουν όλους μας. Βρισκόμαστε στην περίοδο της νέας εποχής της εποχής που προφήτευσε ο Μέγας Αντώνιος. Οι παράλογοι θα λέγουν τους λογικούς παράλογους και το αντίθετο. Βρισκόμαστε στην παράλογη λογική των, βορβαδ, των βομβαρδισμών στην ομόδοξη Σερβία χάριν της ειρήνης. Πόλεμος για την ειρήνη. Βοήθεια με βόμβες υπέρ των αλβανόφωνων του Κωσιφοπεδίου από την Αμερική και τους συμμάχους της, οι οποίοι αναγκάζονται σε μακρινές μετακινήσεις κατά δεκάδες χιλιάδες και κινδυνεύουν από ασθένειε και κακουχίες. Την ώρα που αγνοούνται προκλητικά οι Κούρδοι και οι Κύπροι. Προκαλούν την νοητικότητά μας υποκριτικές ανακοινώσεις μεγάλων που οι ευχετήριε κάρτες του εφέτος για Καλό Πάσχα στέλνοντας συστημένες και επιγόντω με εύστοχες βόμβες. Ιρωνεύονται τα ιερά, καταστρέφουν τα όσια. Μία εφιαλτική σιωπή επικρατεί, σε αυτούς που κάποτε ονομάζαμε προσωπικότητες. Ποια είναι η χριστιανική δύση. Εμείς ανήκουμε εκεί. Μπορούμε να ανήκουμε. Η ιστορία μας, η ζωηφόρα παράδοσή μας μας ελέγχει. Η μεγαλύτερη ανηθικότητα είναι ο πόλεμος. Δεν μπορούν άλλοι ξένοι, συμφεροντολόγοι, ανίδει να αποφασίζουν για τον διαμελισμό εθνών μικρών και να τα κάνουν μικρότερα πιόνια μιας ύποπτης και επικίνδυνης κακέρας μίσους. Εμείς, μικροί, ταπεινοί, αδύναμοι, υψώνουμε φωνή πάνω από τις βόμβες και ψέλνουμε φέτος το Χριστός Ανέστη με δάκρυα και μομβαρδίζουμε το θρόνο του Θεού με ύμνους, γιατί εμείς μόνο Αυτόν αληθινά προσκυνούμε, τον Κύριο των Δυνάμεων, τον Βασιλέα της δόξη ο αντιχριστιανισμός της Αμερικής και της παρασυρμένης δίθεν Ενωμένη Ευρώπης, ο δόλιος πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας μας προβληματίζει πολύ. Μας κάνει να αναθεωρήσουμε σκέψεις, να μελετήσουμε καλά τη στάση μας. Αυτές, αγαπητοί μου, οι μας βόμβες σημαίνουν πολλά και προμηνύουν περισσότερα. Μας καλούν σε επαγρύπνηση, σε εγρήγορση, σε δέηση θερμή. Μας κάνουν ανθρώπινα πολύ ανασφαλείς και μας συνδέουν περισσότερο με τον Πατέρα των εκτιμών και πάσης παρακλήσεως. Μας απογοήτευσε η Ευρώπη, πιο πολύ από την Αμερική. Μειώνε τη χαρά μας για παλαιότερες πτώσει καθεστώτων που τόσο είχε εργαστεί ο Πάπας για την πτώση τους. Ορφανοί και μόνοι προστρέχουμε στον ουράνιο Πατέρα. Όταν κατάφορα παραβιάζονται νόμοι, συνθήκε δίκαια, Διακηρύξεις διεθνών οργανισμών. Μένουμε εξτατικοί ενώπιον των τεκτενομένων με μέγιστη προσοχή. Η Αμερική ήδη ιτήθηκε στη Σερβία. Γιατί είναι ήτα η βία και το μίσος. Η Ευρώπη στάμενη από μακριά θωρία δάκρυτα τα συντρίμμια του πολέμου, της αδυναμίας, της μικρότητάς της. Η ειρήνη, μακρινή και θέατη στο το δίοντα και δύστροπο 20 20ο αιώνα, που δεν μας δίδαξε τίποτε. Ο ελληνικός λαός, στη συντριπτική πλειοψηφία του, διατηρεί μια αγέροχη στάση, με μια υγιή ευαισθησία, καθαρή θρησκευτικότητα, ειλικρινή κριτική και τοποθέτηση, που διακρίνεται από τις αιχμάλωτους πολιτικούς, που ίσως θα ήθελαν κάτι περισσότερο να πούν, μα δεν μπορούν. «Μισούν την ορθοδοξία οι βομβαρδίζοντες», είπε ο αρχιεπίσκοπο Αθηνών. «Έχει μεγάλο άδικο. Γιατί χτυπούν τα μοναστήρια. Οι διεθνής οργανισμοί ανεπαρκής ανυπόλοιπτοι, ισχνοί. Τι συμβαίνει. Εν από ανθρώπινη βοήθεια, προστρέχουμε ξανά στο Θεό. Η λύπη, η οργή, η θλίψη για την αδικία γίνεται ορότερη προσευχή. Μας απογοήτευσαν οι δυνατοί, οι δυνατοί της γης. Μας ενθαρρύνουν οι αδύναμοι Σέρβοι. Οι καταπληκτικοί επίσκοποι, οι άριστοι θεολόγοι, ο ασκητής πατριάρχης τους, ο μεγάλος της εμνότητά του. Εμείς πάντως, όπως ωραία υπόθηκε από έναν σύγχρονο γιορίτη, πιο πολύ κλαίμε τους βομβαρδίζοντες και όχι τους βομβαρδισμένους. Είμαι θα, με τους αδικημένους και όχι με τους αδικούντες, με τους σταυρωμένους και όχι με τους σταυρωτές και ελπίζουμε σε ανάσταση, σε δικαίωση, σε κρίση. Η Σερβία κυρίτη. Πιστοί ακούσατε, αν θέλετε να είστε αληθινοί χριστιανοί σήμερα.